Βίλε και βιβλίε του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του εξήπρι τη εκπομπή του Radio Music Heaven για το βιβλίο Την Ανάγνωση και του αναγνώστε. Σήμερα βέβαια ε, οφείλω να υπολογισθού του τακτικού φίλου τη εκπομπή γιατί οι υποχρεώσεις ε, έτυχαν πολλά, να το πω έτσι, αυτή την εβδομάδα και έτσι δεν έχω ετοιμάσει τη συνήθιη θεματολογία μας με θέμα το βιβλίο και επειδή στον Μιλούντα δεν αρέσουν τα πασαλήματα και οι προχειροδουλές προτίμησα να μην... Ε, ε, ε, Παραθέσω κάποια πράγματα έτσι, χωρίς πρόγραμμα τακτός Ε Επομένως, Επομένω σήμερα θα είναι ε, πολύ χαλαρή εκπομπή ε, με χαλαρωτική κλασική μουσική. Δεν θα στερήσω αυτό το μουσικό μας, το 7ο μουσικό μα ραντεβού. Αλλά ελάχιστα έω και τίποτα ανάλογα τι διαθέσει και το ακροτηρίο θα πούμε για το κυρίω θέμα τη εκπομπή, ε, δηλαδή για τα βιβλία. Ε, δεν... Βασικά, εάν θέλετε εσείς να συζητήσουμε κάτι σχετικά με τα βιβλία, μπορείτε να το υποδείξετε εδώ πέρα στον παραγωγό με τους τρόπους επικοινωνίας που θα πούμε στη συνέχεια και έτσι ελεύθερα να κάνουμε μια κουβέντα και να το σχολιάσουμε να καλείς περίσω. τα στα παιδιά που έχουν ήδη συνδεθεί και μας ακούνε να με την Έλληνα, την Εβελίνα την Άσια, την As and Dream και κάπου πήρε το μάτι μου και την Εύμορφη Αθιοπούλου την δικιά μα έμει με την ωραία της εκπομπή της Rock απόπειρε. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα και θα επανέλθουμε. Ακούσαμε το έργο Brugger από το Livre 2, το βιβλίο δεύτερο, από τα πρελούδια του Claude Debussy. Brugger είναι τα Ρίκα που λέμε στα γενικά. Έτσι θα πάμε σήμερα με όμορφη χαλαρωτική κλασική μουσική και εδώ θα συζητάμε για τις προτιμήσεις σας και για ε, ό,τι θέλετε σχετικά με τον κόσμο του ήλιου. Καλά, κυριος προτιμήσω κυρίω μου και εγώ σήμερα, ελάχιστα πράγματα έχω να σα πω. Ε, από ό,τι είδα στι περισσότερε περιοχέ, μα χάλασε λίγο το καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, γιατί σήμερα νομίζω είναι καλύτερο ο καιρό. Εδώ τυχεροί ήμασταν, μια βρόχουλα πήρε το Σάββατο πρωί, το Σάββατο το μεσημέρι όμω και μετά. Ε, είδαμε πραγματικά τον συνηθισμένο, τον καλό μα τον ενοιξιάτικο καιρό και να πω εδώ πέρα ότι είναι μία εποχή η οποία σιγά σιγά προσφέρεται ελπίζω δηλαδή ε, να κρατήσει έτσι προσφέρεται να διαμορφώνουμε σιγά σιγά τις ε, γωνιές της εξωτερικές να το πω έτσι εξωτερικές γωνιές του σπιτιού μας και να τις διαμορφώνουμε σε μικρούς ευχάριστους Χώρους, όπου εκτός από το Radio Music Heaven φυσικά μπορούμε να έχουμε παρέα και το βιβλίο μας για να απολαμβάνουμε έτσι, αυτά τα ήσυχα απόγευματα σαν το σημερινό ήσυχο απόγευμα αυτής της ε, Κυριακής. Πάμε όμως στο, επο... Α, πάμε στο επόμενο κομμάτι να πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή ε, με διάφορους τρόπους. Ο Πρώτο και πιο απλό τρόπο για όσου μα ακούνε από τον υπολογιστή τους, από τον περιηγητή του, το πρόγραμμα περιηγή που είναι στο διαδίκτυο, εκεί στο παράθυρο που ανοίγει, στην καρτέλα που έχετε ανοιχτό, το πρόγραμμα αναπαραγωγή που μα ακούτε, κάποιο θα δείτε και ένα κουτάκι με δίπλα την ένδειξη, στείλε το μήνυμα στο στούντιο. Λοιπόν, γράφετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να μα πείτε και αυτό που εδώ στο στούντιο της εκπομπής... το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε παρέα. Ο άλλος τρόπος είναι, και σας τον συστήνω να είναι να κάνετε μια εύκολη και δωρεάν εγγραφή στο site μας... το musichaven.gr, το site που στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί αυτός ο σταθμός. Η εγγραφή είναι εύκολη, γρήγορη και έχει το δύο μεγάλα πλακτήματα. Πρώτον, ε, συνδέστε στο chat του σταθμού και έχετε άμεση πλέον επικοινωνία με τον παρακό και με τα άλλα παιδιά τα οποία μαζεύονται σιγά σιγά και τα λέμε και γίνονται πάρα πολύ όμορφε συζητήσεις τόσο για τα θέματα της εκάστοτεκουπής ως πολλές φορές και για άλλα γενικότερα θέματα. Ο τρίτος τρόπος είναι να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook. Οι εκπομπές του Music Heaven έχουν σελίδα στο Facebook όπως και ο σταθμός και εκεί πέρα μπορείτε με το λογαριασμό σας στο Facebook να συνδεθείτε και να μας αφήσετε το μήνυμά σας, τα σχόλιά σας και να μεταφέρουμε στον αερά ή στη συζήτηση ή δεν θα πούμε και τίποτα, αν είστε και ντροπαλοί. έτσι μην ανησυχείτε, δεν έχουμε σκόπο να σα φέρουμε σε δύσκολη θέση σκόπο έχουμε να βιώσουμε όλοι αυτό που είναι το μότο του Music Heaven το ζωντανό παρελίστικο ραδιόφωνο να γίνουμε όλοι δηλαδή μια μεγάλη παρέα πάμε στο επόμενο κομμάτι своих выросло много душистых и нежных цветов. И вздохи мои переберегились в полуночный хор соловё. если меня ты полюбишь молютко цветочки твои и звучу мою песню подошкум тебе запаю слова Και ακούσαμε το For My Dears από τα δάκρυά μου του Αλεξάνδρου Μπορόνιν. Από τα δάκρυά μου σαν λουλούδια, κάπω έτσι πάει η μετάφραση αυτού του όμορφου κομματιού. Ε, έτσι θα το πάμε σήμερα με χαλαρή, ω επιτοπλίστων μουσική. Άλλη φορά θα σα βάλω πιο. Ε, Ξεσηκωτική, να το πω νεβαστική, να το πω πιο έντονη. Ναι, άλλες φορέ έχουμε πιο έντονη μουσική που με σήμερα το χαλαρώσουμε λίγο. Ίσως εκφράζω έτσι την προσωπική μου ανάγκη. Είχα μια αρκετά... Έντονη ε, εβδομάδα, με τα καλά με τα κακά Έτσι δεν είναι απαραίτητο το έντονο, είναι πάντοτε κακό ή καλό. Είχα τέλο μια γεμάτη περί του δέοντο θα έλεγα εβδομάδα και έτσι ε, προσπαθώ. Και ήταν και γεμάτο σχετικά το Σαββατοκύριακο. Προσπαθούμε έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε χαλαρά την επόμενη εβδομάδα που είναι πρώτων απειλών. Και να μην ξεχάσω τα έχουν μαζευτεί να κλεισπυρίσω και τον Crossroads, τον οποίο μπήκε στην παρέα μα και δεν ξέρω τι καλό μα ετοιμάζει για την εκπομπή του. Θα μας το πει αργότερα, όμω θα το δημοσιεύσει. Και όπως μου θυμίζουν και πιάσαμε ήδη συζήτηση σε αυτό στο chat, έχουμε και τον διαγωνισμό σε εξέλιξη, τον τέταρτο διαγωνισμό. Τραγουδιού του Music Heaven. Ε, είπαμε πάνω από 300 συμμετοχέ, είμαστε περίπου στη μέση, κλείσανε οι 4 πρώτοι όμιλοι, τα 5 πρώτα τραγουδιά από κάθε όμιλο, 20 τραγουδιά μέχρι στιγμή προξενούνται στον τελικό και τρέχει, ξεκίνησε πλέον να τρέχει ο πέμπτος ο όμιλο. Επομένω έχετε περίπου 10 μέρε, κάτι λιγότερο ε, περιθώριο και ε, μπορείτε να να ακούσετε τα τραγούδια και να καταθεσετε και εσείς στην ψήφου σα, ποιο από αυτά να δώσετε τη βαθμολογία σας με ένα σύστημα με αστεράκια, με βαθμούς και να δώσετε τη βαθμολογία σας ποια από αυτά σας άρεσαν καλύτερα. στον προηγούμενο όμιλο, μπορώ να πω ότι μου άρεσαν αρκετά τραγούδια. Να ομολογήσω ότι δεν ξετρελάθηκα ε, με πολλά από αυτά. Ένα ε, ή δύο τα ξεχώρισε η αλήθεια μου, μου άρεσαν πολύ περισσότερο. Βέβαια, ε, δε δεν προκρίθηκαν αυτά που μου άρεσαν εμένα, δεν ξέρω. Τα ακούστε μου ίσω δεν συμφωνίζω με τον μπορώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, όλη η διαδικασία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Έστω και αν δεν έχετε σκόπο να ψηφίσετε ή είστε παραστική, ε, εγώ θα πρότεινα ρίξτε μια ματιά. Μια ματιά. Ε, α, ακούστε κάποια. Αν όχι όλα, ακούστε κάποια από αυτά τα τραγούδια και πιστεύω θα διαπιστώσετε ότι ε, υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να δημιουργεί, ε, να δίνει τον καλύτερο ε, αυτό του έτσι, και να κάνει... Ε, ναι, εκτίθεται, γιατί όχι είναι και αυτό μια υπόφαση να εκτεθεί σε ένα ευρύ κοινό και να δει κατά πόσο έχουν απήχηση ε, οι δημιουργίες του. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε το έργο «Τα Χρυσσάν ή «Χρυσσάν του Γιάνκου Πουτσίνη, ε, Νομίζω ότι ταιριάζει και αυτό στο όλο κλίμα τη ε, εκπομπής και από ότι ε, βλέπω εδώ πέρα και από φάση αυτά που θα ζητάμε στο chat και είπαμε για εποχή και είπαμε ότι μας ευχαριστούμε και προσέχουμε γιατί είναι λίγο ύπούλος ο καιρός έχει ζέστη, δρώνουμε, μετά έχει βάζει ένα κρύο αεράκι δεν θέλει πολύ να την αρπάξουμε και είναι κρύματη να την αρπάξουμε τώρα ανοιξιάτικα Βέβαια μερικοί, δυστυχώ έχουν και κάποιες αλλεργίε τη... Στα φυτά, στη γύρη, είναι σε εξάρτηση αυτή την εποχή. Τι να κάνουμε υπομονή. Η άνοιξη έχει και αυτή την πλευρά της. Αλλά εντάξει, και να κρυώνουμε και μετά να ε, μην μπορούμε να απολαύσουμε βόλτες με αυτό τον ε, υπέροχο καιρό. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Radio Music Heaven. Ε, ε, λέμε... Χαλαρά τα νέα μα ε, και πολύ θα ήθελα να παρηγορήσω, να το πω έτσι, <laughs> τη φίλη μα εδώ, την Έμι, γιατί ε, έχει μία ατυχία με το τραγούδι τη στον ε, διαγωνισμό του Music Heaven, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, η σημασία έχει ε, η συμμετοχή. Είναι δύσκολο να βλέπει ότι δεν πετυχαίνει την, την, την, την, την κοινή αποδοχή. Αυτό που ελπίζεσαι η δημιουργία σου, το παιδιωματικό σου παιδί, αλλά αυτό είναι αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής ε, δημιουργίας. Εγώ θα τη έλεγα να μην ε, απογοητεύεται ε, και να συνεχίσει... Ε, θα σας πω με τα περισσότερα για, για αυτό πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Χαλαρωτικό, ε, λίγο παχ, Bach. Ο σε έχει έρθει αρκετά ε, κομμάτια... και ε, αυτό είναι από τα ιδιαίτερα χαλαρωτικά του... Aero G-String. Johann Sebastian Bach, λοιπόν, ε, Ελπίζω να μην σας... Ε, ε, από την πολύ χαλάρωση... να μην σα προκαλέσω υπνηλία σήμερα... αλλά εντάξει, γι' αυτό έχουμε και τον καφέ μας. παρτο το καφεδάκι σας... Και ε, αλήθεια, πώς έχετε ξεκινήσει να πίνετε κρύους καφέδες ή ακόμα είστε στα ζεστά ύποχη. Αυτή είναι στο μετέχμιο μεταξύ του ζεστού και του κρύου καφέ. Ε, θα δούμε. Κυκλοφόν και τα δύο. Εγώ σήμερα από τόλμησα, έχει καλή θερμοκρασία, από τόλμησα πια να το κρύο καφέ. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Και περιμένω από το φίλο μας τον Κρός να μας πει τι καλό μας έχει αύριο τα μεσάνεκτα στην εκπομπή του. Και έτσι θα ήθελα να σας, να σας ενημερώσω και σας βέβαια να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένω. Η δουλειά του κάθε δημιουργού είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτόν που την κάνει και αυτό ισχύει για όλες τις δημιουργίες της καλλιτεχνικές και φυσικά πάρα πολλές φορές έχουμε πει γιατί όταν αναφερόμαστε σε συγγραφείς και σε έργα του έχουμε πει σχόλες πάρα πολλές φορές στο γεγονός ε, πόσα έργα ή οι συγγραφείς δεν αναγνωρίστηκαν ε, όταν έπρεπε ή αναγνωρίστηκαν πολύ αργότερα ε, και πόσοι δεν ήταν κραμμένοι από έργα τους που δεν βρήκαν την ανταπόκριση εκείνη ε, που περίμεναν. Ε, είπαμε αυτό σημαίνει, όμως καλό είναι να μην το βάζουμε ε, κάτω, να παλεύουμε και να συνεχίζουμε να δημιουργούμε και ε, έτσι, έτσι άλλωστε προχωράει λίγο πολύ ολόκυρη η ανθρωπότητα, έτσι. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάζετε και βιβλία που έχουν με τα την ιστορία, να το πούμε έτσι, της επιστήμης, αλλά ότι εκεί πέρα όλη η δικασία ήταν μια μεγάλη σειρά λαθών, απογοητεύσεων και ξανά προσπαθειών, μέχρι να βρούμε ε, τη σωστή απάντηση, τη σωστή λύση, κάπως έτσι. Έτσι, σκοντάφτοντα, συγκρονόμαστε, προχωράμε, ε, σπανίω όλα ταιριάζουν και ε, είναι όμορφα με την πρώτη. Θέλει... Θέλει κόπο, θέλει τριβή, έχει τις απογοητεύσεις το θέμα, αλλά εδώ είμαστε και στις, ακόμα και εδώ, σαν απλή παραγωγή, σαν, στο Radio Music Heaven, πολλές φορές οι ακούγες φαντάζομαι, δεν βγαίνουν όπως τις θέλουμε, άλλες φορές πότε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, άλλες φορές πότε... Ε, κάτι δεν έχουμε υπολογίσει σωστά στο χρόνο, στη ματολογία στο, στο οτιδήποτε μπορεί να μην βγει α, όπως θέλουμε δεν απογοητευόμαστε όμω, εδώ συνεχίζουμε και δίνουμε το παρόν και εσείς οι ακροατές συμμετέχετε, μπορείτε να συμμετέχετε όπως είπαμε ενέργα στη διαμόρφωση των εκπομπών το μεγάλο καλό που έχει φέρει στο ραδιόφωνο και ειδικά στο διαδιοκτυακό ραδιόφωνο έτσι, η τεχνολογία του ίντερνετ, πάμε μου στο επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε το Morning πρωινό του Edward Greek. Είναι αρκετά γνωστή αυτή η μελωδία, πολύ πιθανόν την έχετε ακούσει και άλλες φορές. Ε, είπαμε σήμερα, όχι όσους τονιστήκατε τώρα στο Radio Music Heaven, σήμερα δεν έχουμε ιδιαίτερη θεματολογία για τα βιβλία λόγω της ε, Πολύ λόγω πολλών υποχρώσεων που δεν πρόλαβα να ετοιμάσω το, αυτό που ήθελα για την εκπομπή. Και έτσι θα είμαστε εδώ με χαλαρή κουμπαντούλα και χαλαρή κλασική ε, μουσική. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εξοπήσατε στο έπακρο αυτό το υπέροχο Σαββατοκύρια. Υπέροχο. Δεν ήθελα να πω και μετά, σε κάποιε περιοχέ δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά ως το εξυπέστε στο έπακρο, νομίζω τώρα, απόγευμα Κυριακή πλέον, έχετε ανάγκη από λίγο χαλάρωση. Ελπίζω να μην κάνω λάθο. Βέβαια, από βιβλιοφιλικής άποψη, έτσι, αν κοιτάξω λίγο τι έκανα μέσα στην εβδομάδα, εντάξει, να σου πω ότι. Ε, σήμερα το πρωί τελείωσα ένα βιβλίο ε, που είχα ξεκινήσει, ένα μικρό βιβλίο ε, που σχετίζεται με την, κάποια πράγματα και λίγα πόσο ήταν 200 σελίδες, κάτι παραπάνω, ε, για την αρχαία Ελλάδα. Θα σας, σας το παρουσιάσω, βέβαια, ε, στην, στην επόμενη εκπομπή, σε κάποια από τις επόμενες, σε πάση περιπτώσει. Θα σας ε, πω την κριτική μου και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Ε, τι άλλο, ναι, διάβασα μια σύντομη των 30 λιγότερο σελίδα, μια σύντομη ιστορία ε, με αρκετό βιβλιοφιλικό ενδιαφέρον. Αυτή η υπότιτλήσα χθες, προχθές το βράδυ ναι, και παράλληλα διάβασα και ε, κάποια βιβλία κανόνων από παιχνίδια ρόλων που σας είπα στην προηγούμενη σχολή ε, εκπομπή ότι ο και θα κάνουμε και σου και για αυτά μια εκπομπή κάποια στιγμή. Ε, αυτό είναι που θεωρού, θεωρείται τίποτα μέσα στο στον κύκλος ε, των βιβλιοφιλών, να το πω έτσι. Πράγματικά, άμα μπείτε σε κάποια από τα βιβλιοφιλικά site που έχουμε ε, συζητήσει, είτε στη Λέσκη, είτε στο Goodreads και δείτε τι συζητήσεις, θα δείτε ότι αυτό είναι, ένα, είναι τίποτα, να το πω έτσι, τι έκανε αυτή την εβδομάδα. Έτσι, για να έχουμε λίγο το, ε, το μέτρο του τι θεωρώ, Θερείται λίγο ή πολύ, και φυσικά ανάλογα με το, το είδο, παλεύω να ολοκληρώσω και κάποια βιβλία που δεν τα λογαριαστούν, δεν είναι λογοτεχνικά, καν ε, ε, είναι επιστημονικολογικά. Τέλο κάπως ε, κάπως έτσι είναι τεχνικά. Αυτά δεν τα συνήθως δεν τα λογαριάζω καθόλου. Διάβασα σελίδες και από αυτά. Ε, ναι, ε, εντάξει, βέβαια, κοιτάζω το τι έχει τι έχω εδώ στα λογοτεχνικά διάβασα που μου περιμένουν. Ε, Εν τω μεταξύ μου έχουν βάλει φωτιές, όπως είπα και την, στην προηγούμενη εκπομπή, για τους αιρετικούς του Παδούρα. Που, όποιος έχει ακούσει την προηγούμενη εκπομπή μπορεί να το... Να το θυμάται που ε, σαν περιγραφή και σαν είδο ε, είναι από αυτά που, μου, που συνήθως ε, αρέσκω να διαβάζω. Αλλά α, και να πω ότι ο οποίος δεν προλαβαίνει να μας ακούσει ε, ζωντανά ε, μπορεί να βρει τις ηχογραφείς μας ε, μέσω του Internet Archive και φυσικά οι πάει σύνδεσμοι για τις ηχογραφείς ανεβαίνουν τόσο στις σηλίδες εκπομπή στο Facebook όσο και στο Google+. Plus Μπορείτε να... Βρείτε τι ηχογραφίε εκεί από όλε τι εκπομπέ, από την πρώτη μέχρι και τη σημερινή, και να τι ακούσετε. Και ε, ε, εξετάζω και το ενδεχόμενο, νομίζω μπορώ να σου το πω. Βέβαια δεν υπόσχομαι τίποτα, εξαρτάται από τον χρόνο που θα χρειαστεί και τι άλλε υποχρεώσει. Εξετάζω και το ενδεχόμενο για του φίλου του Google Plus να δημιουργήσω και εκεί ε, σελίδα για την εκπομπή. Ε, θα δούμε πώ θα πως θα δουλέψει όλο αυτό ε, και μα να πάει καλά και να <σχει> ε, μπορέσετε να με έχετε και εκεί πέρα. Πάμε όμως ε, να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε από τον Herbert Howell's A Spotless Rose, ένα στο τριαντάφυλλο. Δηλαδή, εδώ με την χαλαρωτική μας συνεχίζουμε, έτσι, με χαλαρωτική μουσική, αυτό το όμορφο... Ε, Απόγευμα τη Κυριακή και χαίρομαι εδώ πέρα που με ενθαρρύνουν και από το τσάτ ε, Χαίρομαι που σα αρέσει η, η μουσικές μου που σα αρέσουν οι μουσικέ μου επιλογέ γιατί σήμερα με αυτέ θα τη βγάλουμε. Δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω για τα βιβλία. Εντάξει, όλο και κάτι λέω, αλλά όχι όπω σα έχω συνηθίσει. Και... Έχω, ε, αρκετά, έλεγα έχω αρκετά που περιμένουν να διαβαστούν. Καλά μου να ψεχνοφορικέ από του αρέτικου του Πανδώρα. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι γίνεται έτσι. Μόνο με μια ματιά, χωρί καν να κοιτάξω πίσω από τα ράφια, αυτά που είναι εδώ έτσι προχύρωστοι βεγμένα. Τι να πούμε, έχω περιμένει η άρια του Στεφανάκη, περιμένει η ουρανόπετρα για να κλείσω την τηλελογία του Καρπού του καλπουζο, ε, Περιμένουν ε, ε, οι πύλες της Βαβυλόνας και εκδίκες μεγάλη Μεγάλης Πυραμίδας Καθρίν Ρόμπερτς, θα δούμε. Πα, περιμένει ε, ο καιρό για ήρωες, του Κουτσάκη, του Στάφιν Κίνγκ, ο κύριος Μερσέντε και τρότης Μάρο Δούκα, τώρα να πούμε ψέματα ε, και ένα και μερικά άλλα και μεγάλα σίγουρα είναι κι αλλά δεν έχω <χω> ακόμα ε, φανταστείτε τι γίνεται συν και κάποια άλλα που διαβάζω όπως είπα τεχνικής αφήσεως καταλαβαίνετε υλικό για διάβασμα ε, υπάρχει χρόνος ε, εφευρίσκουμε χρόνο ε, πως είπαμε στρέβλωση του χρόνου ε, προς τα εκεί <χω> έτσι όπω το πάμε να δούμε ποιο την ε, θα την πληρώσει ελπίζω εσείς να τα καταφέρνετε καλύτερα στη διαχείριση του χρόνου από εμένα και αν και στη σύγχρονη εποχή αυτό είναι δύσκολο, δεν ξέρω, γεμίζουν πολλά τα πράγματα, έχουν αλλάξει ρυθμί ε, η ταχύτητα με την οποία κάνουμε τα πράγματα και ε, η απαι, αντίστοιχα οι απαιτήσει και αυτό την γεμίζει ε, την ημέρα μα. Τώρα αν είναι πάντοτε ουσίας, αυτά με τα οποία γεμίζει η ημέρα μας, αυτό σε μου αλλά ίσως ε, και να υπάρχει το σχετικό βιβλίο που έρχεται μιλόνα, ζητώντας το χαμένο χρόνο Ναι, δεν είναι ένα γνώσμα όπως έχουν πει, αυτό είναι Φιλοσοφικό περισσότερο και σαφώς δεν είναι ένα για τον καθένα από εμά, ούτε καν και για τον υποφαινόμενο, αλλά εντάξει όσοι έχουν κάποια άποψη να μα πούν επί του θέματος, ευπρόσδεκτοι, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω και πραγματικά. Πολύ χαίρομαι όταν και μέσα από του διαδικτύο, είτε μέσα εδώ από το chat, του σταθμό, από τα μηνύματα ή ακόμα και από τα αλλά τα επεξειδικευμένα ε, βιβλιοφιλικά ε, site που επισκέφτομαι ανακαλύπτω καινούριο υλικό προς ανάγνωση. Τώρα, αν θα καταφέρω να διεβάσω όλο, αυτό είναι ένα πρόβλημα που συχνάζεται στα, ε, σε αυτά τα στάκια, ε, θα διαπιστώστε ότι το έχουν όλοι οι βιβλιοφίλοι. Πάση περιπτώσει να καλησπιρίσω εδώ όμως και τον Κώστας, Κώστας 65, με τις πολύ όμορφες εκπομπές του και μην ξεχνάτε και την εκπομπή της Πέμπτης, την ειδική εκπομπή αφαιρομένη στα τραγουδία των δύο γωνισμών, του Music, uh, the music Heaven. Ε, ο Κώστας μας κατά επάνω τα εξαιρετική παρέα, πολύ σοφέ ε, επιλογέ, μας γνωρίζει και ε, καινούργια Πράγματα έχω βρει δύο-τρία καινούργια πράγματάκια από την εκπομπή του και πάντοτε έχει και προσεγμένο σχόλιο και θεματολογία. Εν πάση το επόμενο κομμάτι μας... Και ακούσαμε τον υπέροχο και πάρα πολύ γνωστό κανόνας ρε κανονιντή του Ιωάν Παχέλμελ. Ένα από τα κανόνε έχουν ε, ε, πολλά ήδη ε, όσοι κατέχετε από μουσική προφανώς το ξέρετε αλλά είναι συνθέσεις που ε, όταν είναι καλογραμμένες σου... σου μένω στο μυαλό δύσκολα της, ε, της ξεχνάς είναι το το είδος ε, αυτό το με... να καλείς περίσσοτερο και τη Ρέα που έχει συνδεθεί και αυτή και μας ακούει και ε, άνοιξη πλησιάζει και σιγά σιγά θα αρχίσουν και διάφορες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, ε, ε, υπαίθρια, έτσι όχι ότι έλειψαν ε, ποτέ από το χώρο του βιβλίου, αλλά τώρα ξέρετε ότι υπαίθρια ανοίγει ο καιρός και προσφέρεται και για υπαίθριες εκδηλώσεις. Θα δούμε, δεν έχω δει ακόμα, ε, άλλωστε είπα, αυτή τη βεμόδα πρόσλαβα να ψάξω πάρα πολύ, δεν έχω δει ακόμα. ...εκόμα κάποιο πρόγραμμα, αλλά σιγά σιγά να είστε σίγουροι ότι αρχίσουν να ξεφυτρώνουν... Έτσι, διάφορες εκδηλώσει, το φεστιβάλ, γιορτές ή οτιδήποτε άλλο που σχετίζονται με το βιβλίο. Για να δούμε, έχουν και αυτά, είναι ωραία μέρη και ειδικά είναι ωραία να ε, περιδιαβένεις ε, να είσαι με παρέα, να μπορείς να κάνεις με άλλου βιβλιοφίλους ή και μη ε, ε, ε, φίλους και να τους μοιήσεις την ε, φιλανάγνωσία, το πώς βιβλιοφίλια θέλετε. Ε, πείτε το στα ε, σε όλα τα ε, πώς το πω όλα, τα βιβλιοπολία σε όλες τις όλο το χώρο του βιβλίου θα έλεγα είναι ζητούμενο αυτό η προβολή δηλαδή και η γνωστοποίηση του βιβλίου σε όσο το δυνατόν ε, ευρύτερο κοινό το βιβλίο είναι είναι και πολιτιστικό αγαθό, βέβαια όμως είναι πάρει να είναι και, ναι, και υλικό αγαθό και όπως όλα τα υλικά αγαθά, θέλουν και ε, αυτά το, τη διαφήμιση τους. Το προμοτάριζαμε, όπως λέμε καμία φράση, άψογον ελληνική, όπως ε, ε, συνθίζουμε να λέμε. Και δεν είναι κακό, έτσι. Ε, Παλαιότερο μόνος ε, τρόπος ε, για να προωθεί ένα βιβλίο ήταν από στόμα σε στόμα ή μέσω των βιβλιοπολών και των, α, των ελάχιστων κριτικών που υπήρχαν ε, ε, για τα βιβλία. Τώρα βέβαια είναι πολύ πιο πολύπλευρη η ενημέρωση που έχουμε για το βιβλίο και... Πραγματικά είναι πολύ εύκολο κάποιος να, να μαζέψει γνώμες και απόψεις για όποιο βιβλίο θέλει ή θα ήθελε να διαβάσει και πολλές προτάσεις μπορεί να του γίνουν. Βέβαια αυτό όλο το σύστημα, να το πω έτσι, της μαζικότητας, λίγο προσοχή και στην επιλογή των πηγών, έτσι, ποιος θα εμπιστευτούμε περισσότερο, πιο λιγότερο γιατί και ε, να είμαστε και λίγο συντοποιημένοι όσον αφορά τα δικά μας ε, αναγνωστικά γούστα, ε, δηλαδή ένα ε, βιβλίο το οποίο α, μπορεί να α, έχει πάρει να το πω άσχημα στις βαθμολογίες ή οτιδήποτε ε, να είναι γιατί ταιριάζει το δικό μας γούστο και όχι στο γούστο αυτόν που το βαθμολόγησαν ή που δεν μας το σύστησαν καλό, είναι ε, να υπάρχει εμπρίστατωμένη κριτική ενός που να περιγράφει κάποια πράγματα και σε βοηθήσει να καταλάβεις αν είναι ε, του γούστο σου, αν ε, στι προτιμήσου αυτό το βιβλίο ή όχι. Βέβαια, ε, ε, ε, εντάξει... Είναι, περισσότεροι ακολουθούν την ασφαλή πεπατημένη νετοπό συγγραφής δοκιμασμένος ή που τους αρέσει γενικά η εγγραφή τους ή το είδος εκείνο άλλωστε είπαμε οι εποχές εντάξει ε, έχουν ε, σαν μια οικονομική στενότητα και δεν μπορεί εύκολα ε, να πειραματιζόμαστε με βία επομένως έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία όλες αυτές οι κριτικές. Εκείνο που ε, προσπαθώ εγώ να κάνω και εκείνο που προτρέπω και σας να κάνετε είναι να μην μένετε σε κριτικές που, ε, σε εισαγωγικά κριτικές δηλαδή, σε γνώμες κλπ, που εμφανώς δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα βελτίο τύπου που έχει βγάλει ένας ε, εκδοτικός οίκος. Προστιμίστε αυτού που... Και φαίνονται αυτοί, αυτού που από αυτά που γράφουν, έχετε καταλάβει ότι έχουν τουλάχιστον διαβάσει το βιβλίο. Έτσι, να πω και τη μικρή μου κακία και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ακούσαμε το ζημινοπέδι νούμερο no. 1 του Ερυκ Σατιέ. Και με αυτό το χαλαρωτικό, όπω είπαμε σήμερα, έχει κλασικές χαλαρωτική, κλασική και πολύ χαλαρή συζήτηση έτσι γιατί σαν το στην έντονη εβδομάδα που περάσαμε πλαστομπροσωπικά και ευλπιστούμε να η επόμενη είναι λιγότερο έντονη έτσι και έτσι λοιπόν με αυτό ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής να καλείς εδώ πέρα και την αγαπημένη παραγωγό του Music Heaven τη Mary Omicron, και όσοι βιαστείτε να πείτε πρώην παραγωγός ε, εντάξει ε, θα συγχωρήσετε αυτή την πώς το λένε ε, αυτή την α, τάση μου ε, δεν το αποδέχω το το πρώην απλό σε διάλειμμα, κατά με διάλειμμα κάνει, θα επιστρέψει γιατί, γιατί έτσι δούμε εμείς οι ακροατές της ακουμπής τη και του Radio Music Heaven που την αγαπάμε πάρα πολύ όπως ξέρει και η ίδια. Έτσι, να συνεχίσουμε όμως και... Συγγνώμη, να καλησπέρισω τώρα το πρόσεξα και τον Νίκο, ο οποίο και δραστήριο μέλο του Music Heaven, που συνδεθήκε και αυτό και μα ακούει. Ε, να δούμε λίγο, είναι μια καλή στιγμή να δούμε τι άλλο έχει το Radio Music Heaven για εσά, του ακροατέ του. στο 8 έχουμε μια ώρα μαζί με το Ex και και θα κάνουμε μετά ένα μικρό και στι 9 σα θέλω ο πίσω και τις αλκιονίδες νότες αυτή την τόσο ιδιαίτερη και υπέροχη εκπομπή της αλκιώνης, ε, η οποία βέβαια έχει και λίγο μπή, αλλά σε ώρες απαγορευμένες για μένα αυτή η στιγμιά είναι αρκετά προσιτή και στις α, 10 έχουμε την αγαπημένη εκπομπή και ποια δεν είναι θα μου πείτε εδώ τέλος mm πάντων -hmm. την μουσική ενό αθαρβάμωνα και πλέον σε αυτή την εκπομπή πιάσαμε, πιάνουμε τα 80's. Έχουμε Μας έχει υποσχεθεί τραγούδια από το 1980 για να δούμε τι καλό μας επιφυλάσσει. Και μετά πάμε στις εκπομπές της Δευτέρας. Μία πολύ γεμάτη μέρα η Δευτέρα, γεμάτε από παραγούς. Τα στο Μίζο Κιχέβεν. Τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε... Ξεκινάμε από την πρωινή μας εκπομπή, έτσι, ξεκινάμε από την 12 η ώρα με την ερατό, την Ήλιο, όπως είναι το nickname της στο σταθμό, με τη μια ανάσα της και όσοι έχετε την ευκαιρία μπορείτε να συντονιστείτε πρωί μεσημέρι, 12 με 2 εκπομπή της, να την ακούσετε, κάντε το ό,τι καλύτερο από ένα έτσι, διάλειμμα, μέσα στη ρουτίνα και τη ρουτίνα Δευτέρα χειρότερη μέρα κατά πολλού. Και το απόγευμα τη Δέστη για να μορφωθεί το απόγευμα τη Δευτέρα. Ξεκινάμε με ροκ δυνατά. Έτσι. Πέτρο Τσερπέλη, Live to Rock, 6 ώρα, 6 με 8 και στι 8 ακολουθούν οι rock αποπείρε με την μορφή με την αδειοπολούμενη. Και τι μα έχει, μα έχει η, ε, μουσικά νέα, back to back ε, με του black keys. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα στι 10 φυσικά η Σίλια με τη μουσική, με το χώρο, στη μουσική του Ανέμορφε στις πολύ όμορφες και ιδιαίτερες εκπομπές που κάνει πάντοτε η Σίλια. Και στις 12 τα μεσάνυχτα και απογορευμένη για μένα ώρα από ηχογράφηση... όμω θα ακούσω το τον Σταντίνο, τον Cross στην ηχητική ε, απόδραση... και τα καλύτερα ε, soundtracks του Απριλίου... μας περιμένουν ε, στην ε, εκπομπή του... την ε, ε, η οποία όσοι μπορείτε τη όσοι μπορείτε και ακούτε ζωντανά... οι υπόλοιποι από τις ηχογραφίες που φροντίζουμε και ανεβάζουμε... ή παραγωγή του Music Heaven, έτσι, και για την ιστορροφημία μας, αλλά και για να μπορείτε να τι απολαύσετε και τις... Α υπόλοιπες ώρες, αυτά προς το παρόν και ναι, να απαντήσουμε στο μήνυμα της μέρες και νομίζω μιλάω εκ μέρους όλων, ναι, να, όχι να ξαναγίνει παραγωγό μέρη μου, είσαι παραγωγό να ξαναρχίσει την εκπομπή σου. Με όποια θεματολογία θέλεις, ε, δεν σε περιορίζω σε είδο. είμαι σίγουρος ότι κάτι υπέροχο θα βγαλείς ε, πάλι, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε την παραλάγη 18 ραψοδία σε ένα θέμα του το Παγκανίνη, συγγνώμη του Σερκέη Ραχμάνινοφ. Νομίζω ένα πολύ όμορφο κομμάτι που αν δεν το ξέρατε ευκαιρία να το μάθετε μέσα από αυτή την, την εκπομπή. Ε, νομίζω ότι ε, ε, ε, είναι μία διαφορετική ε, νότα γενικά η κλασική μουσική για του περισσότερους ε, σταθμούς, ε, του ε, ραδιοφωνικούς ε, εντάξει το, το τρίτο πρόγραμμα βέβαια που είναι η ύπαρξή του ε, υπάρχουν όμω πάρα πολλοί ραδιοσταθμούς αποκλειστικά με κλασική μουσική ε, βέβαια όμως εδώ στο Radio Music Heaven το ρωμάμαι και το ρωμάμαι τα πάντα έχουμε, και έχουμε και παραγωγούς που στηρίζουν και ε, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο όλα τα είδη μουσικής όλα τα είδη που αξίζει κάποιος να ακούσει έτσι και έχει σημασία ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχει εκπομπή στο όταν έπρεπε παραγωγός, τα τραγούδια που ακούτε η playlist, να το πω έτσι η playlist να αναπαραγωγήσει, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, δεν είναι ένα συντύπο που και τυχαία σαν υπολογιστή, έτσι, είναι επιλεγμένα τα τραγουδιακά από ανθρώπου του Music Heaven έτσι του ανθρώπου εδώ πέρα δύο παραγωγούς και φίλους του Ready Music Heaven που έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα και έτσι αυτό που ακούτε είναι με το χέρι χειροποίητο Έστο, ας το πούμε και έτσι πάμε λίγο πιο χαρά θα τα πάρουμε θα τα πάρουμε σήμερα Έ, να μια κουβέντα είναι αυτή βέβαια όταν έχουμε και οπωσδήποτε διαπιστώνουμε για τις συζητήσεις το chat. Όλοι έχουμε ένα σωρό υποχρεώσεις που μας κυνηγάνε σε εισαγωγικά. Θα... θα δείξει, θα δείξει. Δεν μπορώ να πω και ποτέ άλλο για να δούμε αν θα σας αρέσει και το επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε το Αντάτσιο Γιάννη Χόρδα, αριθμό έργου 11α του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Και έχουμε από όλα τα είδη σήμερα τη χαλαρωτικής μα μουσική. Αν ε, και το παρόλα αυτά στο chat δεν πάνω από ότι χαλαρώσαμε, το αντίθετο μάλλον εμπνευστήκαμε και έχουμε πιάσει εδώ συζητήσουλα επί παντός επιστητού. Ε, και χαίρομαι όταν βλέπω τον κόσμο να συνδέεται, να ακούει την εκπομπή μας, νομίζω όλοι παραγωγή ε, και να περνάει καλά ε, και να συζητάμε όμορφα εδώ στο τσάτσα, μια μεγάλη παρέα που είμαστε. Ε, έλεγα, ναι, έλεγα προηγουμένως ότι... Ε, ένα από τα καλά που έχουν ε, μέσα σε όλα τα αρνητικά και επιθετικά για του στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δυστυχώ και στον χώρο των, ε, του βιβλίου και των εκδηλώσεων σχετικά με το βιβλίο. Ε, και πέρα είναι φυσικά το κέντρο και οι περισσότερες ε, εκδηλώσεις. Κάτι σιγά σιγά έρχεται, κάτι λίγα βλέπουμε και εδώ πέρα στην επαρχή, αλλά... Ελάχιστα θα έλεγα και ειδικά όσον αφορά τα πιο, ε, το πω, τα πιο ασυνήθη, τα έχουν τόσο δημοφιλή, μ, μάλλον και δημοφιλή, τα ε, όχι τόσο ενδυσμένα χόμπι. Ε, πούμε, εντάξει και αποκλειστικά ε, Αθήνα και Θεσσαλονίκη με συζητάμε. Ε, ε, βλέπα προηγουμένως το πρωί ότι ήταν στην Αθήνα πούμε, και ως του φίλου των κόμικ. Ήταν ε, σήμερα το κόμικ το αυτό το σωστήριο στην Αθήνα. Αναγκαστικά λοιπόν οι Αθήναοι το χαρήκατε όσοι ασχολείστε με τα κόμικ δηλαδή, αλλά και όσοι έχετε για τα κόμικ, ε, θα μπορούσατε να το ε, έχετε επισκεφτεί ε, μια μικρή ...γεύση και ευελπιστώ σε μεγαλύτερη μπορείτε να πάρετε από τη φιλική μας στο σελίδα, ...το spoiler.gr εκεί πέρα οι φίλοι μας οι το επισκέφθηκαν και ανέβασαν στο YouTube ένα βιντεάκι... ...έτσι να μας δώσουν και μας μια ιδέα και ευελπιστώ να μας ε, πουν και περισσότερα, να μας γνωρίσουν και περισσότερο υλικό... Ε, ναι, πολύ θέλω να πάω και εγώ, ζηλεύω. Ε, δεν πειράζει όμως. Εδώ είμαστε με εσάς για παρέα και αυτό νομίζω με αποζημιώνει ε, αρκετά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα του Ορφαγέν. Ο Ματέο Μωτζότο, φυσικά ένα απόσπασμα από, ε, από αυτό. Ε, και ε, είπα προηγουμένω και το παραπονάκι μου να το πω. Ε, έτσι, ε, δεν ξέρω, εσείς όμως οι κρατές εδώ πέρα είπαμε, είστε ο καλύτερος συνδεσμός της εκπομπής με τα τεκτενόμενα και λίγο πολύ ε, είστε τα, ε, για σα γίνεται άλλωστε η εκπομπή και γι' αυτό ότι θέμα πες στην εντλήψη σας ότι Θέλετε, είπαμε τρόποι επικοινωνία. Υπάρχουν πολλοί από το chat τα μηνύματα για όσου είναι Music Heaven, μηνύματα στο Facebook που είναι ίσως και το πιο εύκολο για τους περισσότερους Και ό,τι πες στην αντίληψή σα, εδώ γίνετε και εσείς εντοποκριτή. Μπορείτε και πείτε μας θέμα θα θέλατε να δείτε, τι θα θέλετε να συζητήσουμε, να δείξουμε, να μας επισημάνετε κάτι, κάποιο λάθος γιατί λάθη γίνονται έτσι, μπορεί να έχουν γίνει κάποια λάθη, να μας έχουν ξεφύγει κάποια πράγματα είτε στην ε, παρουσίαση κάποιου ηλίου είτε στα στοιχεία που αναφέρουμε είτε κάπου αλλού εντάξει ανθρώπινο είναι και και αυτό ε, όπως ε, είπαμε, υπάρχουν Πολύτροπη επικοινωνίας και γιατί όχι, δώστε μας και τις ιδέες τι θα θέλατε να παρουσιάσουμε στις επόμενες εκπομπές. Ε, σα, εντάξει, μπορεί να μην είναι εφικτό να μπουν σε μία εκπομπή μόνο τους ή μπορεί να μην είναι εφικτό να γίνουν άμεσα εκπομπή, όμως ε, να είστε βέβαιοι ότι η πρόταση καταθέτει εδώ στο ε, Ready Music Heaven για το X Libris ε, θα είναι, θα γίνει, ε, εφόσον ε, είναι εφικτό δηλαδή, θα γίνει κάποια στιγμή ε, πραγματικότητα και ε, φυσικά... Ας ενημερώσουμε και πότε θα γίνει πραγματικότητα έτσι, για φανταστείτε αυτός που έβαλε την ιδέα μου μπορέσει να ακούσει ποτέ ότι υλοποιήθηκε, αλλά εντάξει δεν πειράζει και βέβαια είναι λίγο δύσκολο και το είδο των μουσικών επιλογών, πάντως αν έχετε κάποιο ή κάποια αγαπημένα κλασικά κομμάτια ευχαρίστως να τα πείτε εδώ στην, στην εκπομπή και να τα συμπεριλάβουμε σε κάποια από τις ε, αναπαραγωγές μας έτσι, με την προπόθεση ότι θα βρω και άλλα ή θα ταιριάζουν με την εκπομπή ε, παράλληλη της υπουργομένως. Να, να καλυσπίσω τον τακτικό μας κριτική φίλο τη εκπομπής στο Στέλιο Κολίνατη ε, που είναι και εδώ στο Μασακού και είναι και στο chat και συζητάμε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. και ακούσαμε το ρομάντσο του Δημητρή Σουστακόβιτς και είμαστε εδώ, ε, χαίρομαι που ε, είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ πέρα στο Music Heaven και μας ακούτε, ξέχασα να πω τι εκτός από το σπανιός ακούσιο πλέον μας ακούτε και μέσω του Live 24 ε, και μέσα στα web Radios, το θα ήχαρε θα πάτε στο άρα για Radio Music Heaven, θα βρείτε και το δικό μας ραδιόφωνο και η δεκάρα είχε όσους ε, ε, ακούτε από φορητές κινητές ή σκευές, ε, ίσως είναι το Live 24 είναι μια Καλή λύση γιατί είναι σχετικά ε, ελαφρύ το, η επαφή και το interface που βγάζει σχετικά ελαφρύ και έτσι δεν τελευωρεί πάρα πολύ το δεκαημένο του μικρουέ επεξεργαστή των κινητών μας συσκευών. Έτσι έχουν και αυτά το ε, ρόλο τους πολλές φορές και είναι ε, χαρά μας που ε, πάντοτε να ερχόμαστε σε επαφή με τους ακροατές και να τους α, διευκολύνουμε και βέβαια η προτινόμενη μέθοδος α, βέβαια είναι να έρθετε εδώ στο site του musicaven.gr να εγγραφείτε και εκτός του ότι θα ακούτε το σταθμό μας θα συμμετέχετε και στο chat θα ψηφίζετε και στο διαγωνισμό τραγουδίου να μην ξεχνάμε τρέχει το πέμπτο group ε, να μην ξεχάσουμε όμως ότι γιατί το Music Heaven δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο μας, έτσι. έχει ένα πολλούτου άρθρων, πληροφοριών, φόρουμ, blog, Είναι μια πολύ μεγάλη δικτυακή πλατφόρμα που είναι νομίζω από τις καθιερωμένες στον χώρο των, όχι μόνο των ε, μουσικόφελων, αλλά και των επαγγελματιών της μουσικής, μουσικών καλλιτεχνών. Έτσι είναι μία από τις καταξιωμένες πλατφόρμες και έτσι θα έχετε πρόσβαση και σε όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο. Και που ξέρετε μπορεί να σας αρέσουν αυτά που γίνεται εδώ στο Music Heaven και να βρεθείτε και εσείς εδώ σε, στη θέση του παραγωγού. Έτσι, είναι πολύ απλό, Έτσι, το διαδίκτυο μας φέρνει πιο κοντά, μα δίνει αυτέ τι δυνατότητες και αν έχετε να νιώθετε ότι μπορείτε και έχετε κάτι το οποίο μπορείτε να το εκφράσετε μέσα από το ραδιόφωνο και να μην κάνετε μια δοκιμή, να ενδοχθείτε κι εσείς το δυναμικό του Music Heaven και ε, να έχετε και πρόσβαση σε όλα αυτά που προσφέρει Λοιπόν για να δούμε, α, εντάξει, εδώ πέρα έχουμε καλησπέριση όλο τον κόσμο, δεν ξεχάσαμε κανέναν, πάμε στο επόμενο κομμάτι. <χ> και ακούσαμε το διπλό κονσέρτο για βιολί, μάλλον το διπλό κονσέρτο για βιολί, του Γιώργου Χάνε Μπαχ. Πάλι είναι σε ναι, τέτοια εντάξει. Ε, Ανακυκλώνουμε συνθέτε, αλλά προσπαθώ πάντοτε δεν έχω και συνθέτε, του οποίου ε, δεν του. Ε, ε, δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Εντάξει, φαντάζομαι τον Μπάχα λίγο πολύ τον έχει τα ακούσει. Το μάτσο του πεδόγανε όμω. Ε, προσπαθούμε να σα γνωρίζουμε και άλλου συνθέτε. Βέβαια, δικαίω αυτή είναι οι πιο γνωστοί έτσι, όσον αφορά το εύρο αλλά και την ποιότητα του ρεπερτορίου του. Αλλά ποτέ δεν είναι κακό να γνωρίζουμε και καινούριου συνθέτε. Και μέσα σε τα μέλη του Music Heaven είναι τυχερά καθώ. Ε, ανάμεσά μας έχουμε και τον ε, το Συνθέτη Σάκη Κουρουπό τον παρακολουθείτε, θα έχετε, ξέρετε και τις α, συνθέσεις τους. Άλλωστε, ε, πρόσφατα είχαμε ή ε, εμείς εκπομπή της και φιέρωμα στις, ε, με του Πάσχα στη Φυσκευτική του Σύνθεση πράξη Αποστόλων. Αλλά και τον παρακολουθείτε, θα ξέρετε και για την καινούργια του, ε, και για δουλειάς που παρουσίασε και θα αποφυλίθουμε και εδώ στην εκπομπή κάποια στιγμή. Και από αυτές θα συνεχίσουμε, τι ώρα είναι. εντάξει, έχουμε ακόμα αρκετή, αρκετή όχι πολύ, <χωί> αλλά έχουμε αρκετή ώρα μαζί να συνεχίσουμε με το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε το Δάντε από το κονσέρτο για βιολί σε Μιελάσσον, αριθμός 64, του Φίλιξ Μέντελσον. Και εδώ στο τσάτ προσπαθούμε να βρομελήσεις τα διαδικτυακά μα εδώ στο, στο τσάτ. Ναι, πολλές φορές είναι δύσκολο να δώσεις οδηγίες σε κάποιον εξαποστάσεως και ειδικά δεν μπορείς να του, να του δείξεις. Άλλωστε και γι' αυτό υπάρχουν ένα σωρό πρόγραμμα το οποίο αυτή τη δουλειά κάνουν, επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση, διαχείριση, χειρισμό ως επολογιστή και ναι είναι αρκετά πρακτικά προγράμματα. Αυτά βέβαια, ο πάντα, πρέπει να είμαστε προσεκτική και επιφυλακτική ειδικά να δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Επιδεύτε με οποιονδήποτε μας ζητάει πρόσβαση απομακρυσμένη στον υπολογιστή μας, καλό είναι να προσέχουμε το κακό, είναι βέβαια αυτοί που έχουν ε, ε, κακό το έτσι, κακό σκοπό δεν πρόκειται να μα ζητήσουν φανερά τουλάχιστον την πρόσβαση θα μας δειλάσουν με κάποια φατσούλα, με κάποιο δωρεάν και καλά προγραμματάκι ε, και κάπως έτσι το μεγαλύτερο κενό ασφαλία είναι ο άνθρωπος και αυτό προκύπτει δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει τα βιβλία του Κεβιν Μίτνικ από του θεωρείτε στους μεγαλύτερους, πρώτο έστω, αυτό που λέμε κακός ίσως βέβαια hacker, έτσι, ε, δεν είναι ακριβής όρας αυτός. Τέλος πάντων, ε, όπω θα δείτε, είναι ο άνθρωπος παράγοντας, το μεγαλύτερο ε, κενό ασφαλείας τελικά, ε, όχι τόσο το σύστημα που χρησιμοποιούμε, όσο οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το, το σύστημα και ναι, δεν, ε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα γιατί πλέον στους, πρέπει να φροντίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων μας γιατί πλέον στους υπολογιστές μας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της και της πραγματικής μας ζωής, το έτσι, όχι με της ψηφιακής. Ένα πρόβλημα, εδώ, Υπάρχει πάρα πολλοίς κόσμος ο οποίο φοβάται να αλλάξει κινητό για να μην χάσει επαφές και κρίσιμα μηνύματα. Ε, το οποίο εντάξει δεν υπάρχουν λύσεις για αυτά, αλλά πόσος κόσμος, ε, υπάρχει πάρα πολλοίς κόσμος, πιστεύετε μου, που προβληματίζεται, έτσι, δεν είναι την κατάλληλη ε, πώς να το πω, έφεση, ε, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ή δεν θέλει να ασχοληθεί έτσι, με, με τέτοιες διαδικασίε. Ε, και είναι, ένα, και είναι ένα θέμα αυτό. Εν περιπτώση. Θα τα, α, α, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν όλοι εδώ. Ναι, μια χαρά που εξελίστε εδώ στο chat. εμεί στο επόμενο κομμάτι μα. Και ακούσαμε το in παραντίζο μου» στον παράδειο του Γκαμπριέλ Φορέ. Και ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η επιλογή. Ε, όπως σας υποσχέθηκα σήμερα χαλαρωτική μουσική και πιστεύω και η κουβέδε μα ήταν αρκετά χαλαρωτική, έτσι, ε, χωρίς να έχετε το άγχος να αποστηθήσετε, να αποστηθήσετε, αστία, αυγόμα, φυσικά να απομοιώσετε τις όλες αυτές τις πληροφορίες που συνήθως, συνήθως δίνουμε ε, σε αυτήν εδώ την, την εκπομπή που το κεντρικό της θέμα είπαμε είναι τα βιβλία και οι αναγνώστες τους, οι αναγνωστικές μας συνήθειες. Για να δούμε και η εβδομάδα που έρχεται τι θα κάνουμε από ανάγνωσος. Ελπίσουμε ότι θα έχω περισσότερο και εγώ και εσείς, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να διαβάσουμε ε, λίγο περισσότερο ε, κάποιο αγαπημένο μας βιβλίο. Ε, θα δούμε, θα δούμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, το Απριλίου και την επόμενη η επόμενη μας είναι το Μάιο ε, και έχουμε πρωτομαγιά την Παρασκευή. Ε, ευελπιστούμε όλοι ότι ο καιρό θα βοηθήσει. Παρασκε... Α, παρασκευή πρώτο Μαγιά, mm. ε, κατάλαβα, ε, είναι ότι πρέπει για εκδρομούλες, για πάρα πολύ κόσμο, θα είναι μια καλή ευκαιρία για κάποια έστω και κοντινή εκδρομή έτσι για λίγο ε, από τα συνδυσμένα, μια απομάκρυνση από τα συνδυσμένα και θα ήταν, ε, ε, ευελπιστούμε, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω κοιτάξει η πρόγνωση εβδομάδας, δηλαδή δεν τα γυρίσουμε με δικομπήστε μεταρρολογικά, γιατί όχι και αυτό μια πρόταση είναι. Ε, Πάντως, ε, ναι, είναι κάτι που βλέπετε πως όμως απασχολούν τα κυρικά φαινόμενα σε όλες μας τις ε, προσοδοποτίες το από του μας. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. και ο πιάνγκα, let me weak, α μην τα κρίσω, του Frederick George Händel. Δεν θέλουμε όμω να τα κρίσετε, έτσι δεν περάσατε και τόσο άσχημα, νομίζω, σε αυτή την εκπομπή του Ex που φτάνει στο τέλο τη. Μια εκπομπή η οποία ήταν ε, αφιερωμένη σε χαλαρή πολύ χαλαρή όμως κουβέντα και σε χαλαρή κλασική ε, μουσική. Ε, ελπίζω να περάσετε καλά στην εκπομπή μας αυτή... και ελπίζω ότι ε, στην επόμενη εκπομπή θα επιστρέψουμε... Ε, στα καθιερωμένα βιβλιοφιλικά μας ε, ε, θέματα. Θέλω είναι, είναι πως πρέπει να είναι δηλαδή, σχέση με το βιβλίο ε, αυτή η εκπομπή και να, σας, να σε ευχηθώ μια καλή εβδομάδα, να σε ευχηθώ καλό βράδυ, με την να, να κλείσουμε με την να, να κλείσουμε με λίγο Χόλστ, τον Κούσταφ Χόλστ, να ακούσουμε από το έργο του Οι Πλανήτες», να ακούσουμε την Αφροδίτη. Έτσι, έτσι να διαφιερώσουμε και σε όλες τις κοπέλες που μας α, ακούνε, έτσι οι μικρές αφροδίτες της α, ζωής μας, γιατί όχι. Καληνύχτα από μένα, μάλλον καλό απόγευμα είναι ο ήλιος ψηλά ακόμα και καλή εβδομάδα να έχουμε.